«Εν τη μεγάλη πόλη των Παρισίων υπάρχει η πλατεία της καλουμένη Σεν Μισελ, γνωστοτάτη εις πάντα σχεδόν επισκεφθέντα τους Παρισίους. Εκεί, προ της γωνίας της σχηματιζομένης εκ της πλατείας Σεν Μισελ και της Σεντ-αντροιντεζα, εν τη οποία παρίσταται ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, κρατών την σπάθην και έχων τους δαίμονας υπό τους πόδας αυτού» είναι ο σταθμός των τροχιοδρόμων. Εν μία λοιπόν εσπέρα του μηνός Δεκεμβρίου, εφάνει διευθυνόμενος προς τον διατοθέατρον, αναχωρούντα τροχειοδρόμων, τη, αρκετά ωραίο και θελκτικότατος. Εισήλθεν ιστο το κάτω πάτωμα του τροχιοδρόμου συγχρόνως δε και τη ανήλθεν επί του άνω πατώματος. Με λεπτόν λεπτών τεινών, ο τροχιοδρόμος ανεχώρη πλήρης επιβατών δια τη μεγάλην όπεραν της Μεγαλουπόλεως. Εκείνη τη εσπέρα ήθελε παρασταθεί ο Φάουστ του Γκέτε. Αστεισμοί και καχασμοί εντός του τροχιοδρόμου. Οι Γάλλοι και εκεί ακόμη δεν ήθελαν να της διαφύγει η ευκαιρία προς διασκέδαση. Ο νέο όμω προ ουδένα έστρεφε προσοχήν. σύνους δε μόνον και σκεπτικό σε παρατηρών μήπως αφήκοντο ιστον προσών προών όρων. Επιτέλει εφάνει το θέατρον, και κατελθόν εν βία έσπευσε νυ να λάβει εισιτήριον, μεθ' οεισύλθε και καθέστη στο ορισμένον μέρο. Εφαίνεται ότι το ξένος. έβλεπε τα πάντα με τα θαυμάζων και χάσκων. Τι αυτήν λαμπρότητα, τι αυτήν τάξη και μεγαλοπρέπιαν Φαίνεται ότι δεν είχε νιδί. Κύκλο αυτού παρετήρησε τα σώψει των εστολισμένων πλουσίων, σεβιδών και κομψευωμένων γαλίδων, Κρατούν τον αναχείρα δίωπτρα άτινα αδιευθύνων προς διάφορα μέρη. Ο μέγα εν το μέσο ισχυρό εφώτιζε δια του αριόφωτο. Εν το μεταξύ, εκτινό θεωρίου εφάνει ότι τα δύο πτρα το προ αυτόν. Ερήγησε και κατηριθρία σε ότι αναμφιβόλως δι' αυτόν ήτω η ομιλία. «Βεβαίως», είπεν, «εννόησαν ότι μου. Επεθύμουν ή να έχω κακό διόπτρον, διότι να ταινίζω και παρατηρώ προσεκτικό στα εν της θεωρεί πρόσωπα». Αλλά δεν είχεν τούτο. Εν τούτο, παρατηρεί προ αυτού μικρών τικιβώτιων σχήματο διόπτρου, επί του οποίου έγραφε Φέτε τον πε un pièce de second sein et pressez le bouton. Δεν ειδήνυθη να εννοήσει τι θέλει να είπε τούτο, διότι παρεκάλεσε τον παρακαθήμενον αυτό η να ερμηνεύσει τούτο του Θόπερ ούτως λίαν ασμένος Τότε δε, για της ἄνω χισμάδος του κυβωτίου, αφήκε να πέσει εντός του κυβωτίου, πενήντα εκατοστά, ή τα πιέσα στο κομβίον, η τα πιεσα στο κομβιον η και εξήγαγε το ζητούμενον δίοπτρον. Εν το άμα, Ήρχεστε να διευθύνει αυτό προς διάφορα μέρη, μη γνωρίζον ποιον πρώτον να θαυμάσει. Την μεγαλοπρέπειαν και τον πλούτων του κτηρίου, ήττας εν της θεωρείς γαλίδας. Εν το μεταξύ, ήρξα το πιανίζουσα η μουσική, και εν το άμα με οι επεκράτησεν, ή το προανάκροσμα. Με το λίγον ήρθει η αυλαία και επί τις κινησεις εφάνει πάντη άλλος κόσμος, θελεκτικός. Ο φαβστος καθήμενος επιέδρας, παρά το γραφείον αυτού, εφιλοσόφη, κατά λίγον το συμπέρασμα του «εν είδα, ότι ουδέν είδα». Παρουσιάστησαν τη διάφορα πρόσωπα, Αντι πάντα εξέφραζον το αίσθημα αυτόν δια το σούτο με του φωνής και το σούτο εμπαθούς, ώστε ύψωσαν τους ακροατάς προστιγμίνης τη γμήνης κόσμων πάντη πάντα τα γείνα Δεν εγνώριζε τη την απρώτον να θαυμάσει, τον ποιητή της τραγωδίας γκέτε, η τον τα αυτήν γκουνό. Ομέν είχε δώσει τον νουν, οδέ την καρδίαν, ή άλλος ομέν το σώμα, οδέ την ψυχήν. Και τα αυτά τα στοιχεία ήσαν συνδεδεμένα προς άλληλα τόσο αρμονικός, όσοι το εν να απαιτέλει αναπόσπαστον μέρος του εταίρου. Η πρώτη πράξις είχε τελειώσει. Το πλήθος, εν τω μεταξύ εξήρχετο, σχολιάζον και εκφράζων την γνώμην αυτού περί της επιτυχίας ή μη των ηθοποιών. Εν τω μεταξύ εξήλθε και ο νέος ούτος, κατά την φοράν του πλήθους. Έμεινε όμως έκθαμβος, Ότε ευρέθη η το σούτον τον και απαραμήλωσε στολισμένη. Εδώ πλέον έβλεπεν ότι καλόν η δύνατο να παρέξει η ανθρωπίνη καλεστισία, Εν τη αιθούση περιφέροντο οι μεγάλης περιοπής γαλίδες, στηριζόμενε επί των βραχιών των κυρίων. Εν το μεταξύ, Επιγραφέτινες εν εθουσίασαν αυτόν υπερπάν άλλων. είδεν επί των τείχων, μεταξύ των τιμαλφών, με γείστον κοσμημάτων και λέξεις τεινάς ελληνικάς. «Είναι αδύνατον», είπεν, «εντάφθα, εις ιστοκέντρων εις το κέντρον της γαλλικής μεγαλοφυΐας, να ισχυρήσουν αντί των γαλλικών επιγραφών ελληνικέ. τουλάχιστον ο εγωισμός δεν θα επέτρεπε τούτο. Ουχι τον όμως δεν το Ανέγνωσε μεγαλοφόνος και υπεριφάνος Ελληνιστή. Ελλάς, Ιταλία, Γαλλία, Αιγύπτος. Ήτανε είδε και άλλα την εγγεγραμμένα δια Βυζαντινών χαρακτήρων. Ο ενθουσιασμός του υφξήθη. Εν το ενθουσιασμό δε αυτού τούτο, μη γνωρίζον πού να επιστήσει την προσοχή αυτού, τι να πρωτοθαυμάσει, η ηλεκτρικό ηλεκτρικός τις κόδων, σημείων άρξεως της επόμενης πράξεως. Το πλήθος κατέλαβε τα στέσεις αυτού. Επίσης δε και ο περίου ο λόγος νεανίας. Το προανάκουσμα πάλιν ειρξατολίαν εν ἐντέχνος παίζον. Η αυλαία ήρθη και η σκηνή ανεφάνει λαμπροτάτη. Και πάλιν το αυτό θάμβος, ο αυτός ενθουσιασμός. Μελαγχολία, χαρά και όλα εν τα ψυχικά συναισθήματα. Αναλόγως των παριστανωμένων, κατελάμβανον τους θεατάς. Μετά την πτώση της αυλαίας πάλιν, επανελήφθησαν οι αυτοί περίπατοι εν τη μεγάλη αθούσι. μέχρι σου το μελόδραμα ετελείωσε το μεσονύκτιον. Εξήλθαν ο νέος εκ του μεγαλοπρεπούς κτηρίου, ο Περεστήχης για του Γάλλους, 38 εκατομμύρια φράγκων. δει, ως και πλατείε, ήσαν κατάμαυροι εκ του πλήθους των αμαξών και των διαβατών. Ο νέος, όμως, ευτυχώς, είχεν έβρι μίαν θέση εν τον τροχιοδρόμο, ώστε δια το Place de Saint-Michel. Κατήλθε πάλι να κρυβώσει στο μέρος όπου είχεν αναβεί. Κίθεν, διευθύνθη προς άνω, και εισήλθεν ιστοί καφενείων, έχουν έξωθεν την επιγραφήν, «Καφέ Νταρκούρ» Οι θαμόνες εν το καφενείο τούτο Ήσαν τόσον πολύ, Ωστε μόλι η να έβρι Και νύν την άθεσιν Συγχρόνως δε Όπως το φέρο συζήθον Η ευθυμία Οι γέλωτες Και εφωνέ Ευρίσκοντο το κατακόρυφον ο Γάλλος εννοεί να διασκεδάσει Αλλά το ωραίων και παρήν ενδυπλασία πληθή ή το ασχήμων. Ο χίανε, αλλήνει ή το απαρετητον προς το στοιχείον Διό και παρήν ενδιπλασια διπλασία ή το ασχήμον Ουχή εν ναι, αλληναίοι ήσαν εκείνοι Ήτινες μεταμεγαλυτέρας οφροσύνης και δημοσύνης Αν είναι το δυνατό να υπάρχει εκεί εκάθεντο. Με το λίγο εγερθείς έλαβε την οδόν Σενζακ και εισήλθεν στην Αϊκίαν υπαριθμών 216. Ή τα δέης ελθών του τρίτου πατώματο. η πρώτη αυτού εργασία ή το να λάβει αυλόν την Α και να αυλήσει. Ο νέος ούτος ως βεβαίως θα εμάντευσεν ο αναγνώστης Ήτο ο ήρος ημών, Ο βοσκός Γεώργιος, Ως της εγκαταλειπών την σχολήν Ήλθεν Παρισίους, Ουχή όμως όπως τελειοποίησε την σπουδήν του, Αλλά διεργασίαν. Είχε όπως ποτέ μη παίζει Επί πλέον των αυλών αυτού, Καταλαμβανόμενος υποτρόμου, τρόμου Επίτι αναμνήσει Τον εν τη σχολή συμβάντων Κατά τας εξετάσεις. Τα την φοράν Ο αυλός εφάνει αυτό θελκτικότατος. Οι εξ αυτού ήχοι ήσαν Και ιδίτεροι Παραπάσαν αλλήν φοράν. Ούτως Ήβλοι ήδη πολύ επιτυχέστερον. Το μελόδραμα είχεν εμπνεύσει αυτό πολύ. Είχεν αναβιβάσει αυτόν μέχρι ουρανού. Είχεν διδάξει αυτό την μελωδίαν των αγγέλων. Ήβλοι πλην ουδείς σου απολαμβάνουν των υψηλών εκείνων μελουργημάτων. Ούτο τουλάχιστον ενόμιζε πλην υπατάτο η ικτρός. Η Διότι το δωμάτιον αυτού, ον αποκεχωρισμένον, διαλεπτοτάτους ανιδώματος από εταίρου δωματίου, εν το οποίο κατόκει η νεανής της, ουχή καλής διαγωγής, παρήχεν αυτή την ευχαρίστηση, η να απολαύσει της ιδίτητος αυτών. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά. Καθήν Εν εκ των μελυρήτων φθόγκων του αυλού, του αντίων πλειστάκης. Είχε συλλάβει την ιδέα να γνωριστεί μετά του προλίγου έλθοντος νέου, Του εκ της πρώτης έτη εμφανίσεως αρχίσαντος να αυλεί τόσον ιδέως. Αλλά δεν έβρισκε την ευκολίαν, ούτε επεριστάσεις εφαίνονται ευνοϊκέ ω προς τούτο. Καθότι σπανίως εβλεπεν αυτόν αφενός, δε λίαν σοβαρόν και μη ρίπτοντα ποτέ εις αυτήν βλέμμα τον έβρισκεν. Η νέα αυτή, καταγωμένη εκαλείς μας αλλιώτική οικογενίας, είχε λάβει καλήν και επιμεμελιμένην αναπτύξην ή το μουσικό στε και αηδός. Αλλά πατηθήσα παρά νέου, είχε δραπετεύσει εκ μασαλίας. Κερδένουσα εν τάφθα διανόμων πράξεων τα προς το ζην και ανατρέφουσα δια των περισευμάτων των ανηθίκως αποκτηθέντων χρημάτων το μόνον αυτή στέκνον, καρπών ανόμου πράξεως. Καταρχάς, μη συγκατανέβουσα όπως αναθρέψει το τέκνον αυτής διαχρημάτων, ανηθίκως αποκτηθέντων, έψαλεν ιστιοδίων. Ήτα όμω μη δίνει να αδιαπρέψει, αντεκατεστάθει η πάλι, διόπερ είναι να παραδοθεί χάριν του προσφυλού αυτή τέκνου, εις ανήθικον επάγγελμα καραδοκούσα όπως άμα πρώτη ευκαιρία αναλάβει των πρώτερων αυτής ηθικών βίων. Η καλονιά αυτής δεν είναι το εκ των τυχόντων. Η τρόπη ελκυστική και ευάρεστη, αυτή κατά την πρώτη τι εσπέραν ότε ήκωσε του ήχου του αυλού, του νέου, Συνέλαβε την ιδέαν, όπως αφού προγυμναστεί με τ' αυτού, δώσει στο κοινόν συναυλίαν. Παρίς θα απελάμβανεν ούκο λίγα, αλλά προς τούτου ανάγκη τούτω όπως σχετιστεί με αυτού. Την εσπέραν εκείνη είχε μάθει ότι ο νέος απήρχε το διατομελόδραμα, Έσπευσε λοιπόν και αυτή ή απαντή τρόπο επιζητήσει την μεταυτού γνωριμίαν και προσελκύσει αυτόν δια παντός τρόπου. Ή το αυτή ή της του θεωρίου των Γεώργιων και Εμιδία. Είχε προετοιμάσει ωραίων δωμάτιων εν θα να οδηγήσει τον νέων. Αλλούτος διέφευγεν αυτήν. Μετά την άση μέρας, ο νέος και πάλιν μετέβαινεν στο μελόδραμα ή να ακούσει του παριστανωμένου οθέλου. Η νέα, κατά την φοράν ταύτην, συνοδευομένη και η φετέρας φίλης αυτής, της αυτής ταύτης διαγωγής, ευρέθη πάλιν στο αυτό θεωρίον, εντεδημένοι πολυτελέστατα. Επανελήφθησαν τα αυτά μη διάματα μη διαφυγώντα την προσοχή του νέου. Κατά την παράσταση τάφτην ο έρος του μαύρου προς την σύζυγον αυτού και αυτή πως εκείνον ήταν η, η διαβολή του Γιάγου και η δολοφονία της δυστυχούς τη δεμόνη, οι σαν σκηνέ Εμβάλλουσε έκαστον οι σκέψει βαθίας. Το μελόδραμα είχε αποπερατωθεί και ο νέος ημών πρώην βοσκός μόλις εξήλθεν, αναμένων την άφηξην του τροχιοδρόμου Πλησιάζει προς αυτόν νέα της, παρακαλούσα αυτόν, όπως πλησιάσει προς την εκεί κυρίαν αυτής. Η οποία έμελε να παρακαλέσει αυτόν περί υποθέσεως ο Γεώργιος, αυτήν, εκείνην, την Ο Γεώργιο, ουδέν υποπτεύον, εστράφη και είδαν αυτήν εκείνη την πολυτελώ ενδεδειμένη νέα του Θεωρίου, η οποία παρεκάλυψε ήδη αυτόν, όπω συνοδεύσει αυτά μέχρι τη οικεία, επειδή έλεγεν ο εξάδελφο αυτή, ο οποίο έμελε να συνοδεύσει αυτά. «Δεν εφάνει εισέ «Η άμαξα είναι έτοιμη», είπε δείξασα την εκεί πλησίον λαμπράν με τα δύο ύπων άμαξαν. Ο αφελής νεανίας ευχαρίστος και προθήμος απεδέχθη, όπως συνοδεύσει αυτάς και επιβάντες της αμάξης εγένεντο άφαντοι». Με το λίγον η άμαξα έστι πρωτινός μεγαλοπρεπούς οικίματος εν το boulevard des Italien. Η πυρέτρια υπηρέτρια τάχιστα κατήλθε της αμάξης. Η δε κυρία στηριχθήσα επί του βραχίωνος του Γεωργίου, ανήλθεν εις το οίκημα τούτο, μη δινηθέντος να αντισταθεί εις τας επιμόνους αυτής παρακλήσεις, όπως καταδεχθεί να εισέλθει εν το οικίματι αυτής, ή να ευχαριστήσει αυτόν διά των κόπων ον έλαβε, και την ευγένιαν ειν επεδείξατο. Ο Γεώργιος εις ελθόν οδηγήθη εις την άεθουσαν λαμπρός αστολισμένην, εις μίαν γωνίαν της οποίας ευρίσκετο κλειδοκύμβαλον, ενδέε το μέσο τράπεζα πλήρης διαφόρων αναψυκτικών ποτών και επιδορπίων Καθεσταίντες, λοιπόν, πέριξ τις τραπέζης ήρξαν το τρώγοντες εκ των επί της τραπέζης και πίνοντες διάφορα λαμπρά ποτά. Ο Γιώργιος, ώστις το αφελέστατος και δεν είχε πείραν του κόσμου ουδέποτε, ουχή μόνον ουδέν υποπτέθη, αλλά πάντα έβρισκε φυσικότατα. Προσδέω ότι ούτως πλούτος αυτής, η επιφαινομένη ηθικό της, ως και διάφοροι διηγήσεις περί του βίου και της οικογένεια αυτής, ουχή μόνον δεν ενέβαλεν αυτών η αμφιβολίας, αλλά τουν αντίον εις τάνθη προ. προτεραιών του ηθικού και μεγάλου προσώπου, προ του οποίου ευρίσκεται ο φιλοξενούμενος. Αυτοί είπεν αυτό ότι είναι θυγά τυρκόμητος και ότι καλείται Ζιλιέττ Δεσσέχς. Βλέπουσα δε με το λίγον ότι μεθόλιν την λαρότητα και φεδρότητα αυτής Συχνότατα ο νέος ευηθίζεται η σκέψης παρευθείς, αφού διάφορα να αναψυκτικά και ανεπαύθησαν, αυτη καθεστήσα πρώτη πρωτοκλειδοκυμβάλου, ήλξα το παίζουσα τεμάχιον τί εκ του μελοδράματος του φαύστου. Εντάφθα πλέον, εδονήθη λίαν η ευαίσθητος του νέου χορδί. Ήλξα το ταρασσόμενος εξενθουσιασμού διόμετ άνευ πολλών σκέψεων, εξήγαγε τον αυλόν αυτού και παρευθείς ήρξα το αυλόν τα υπαυτούμελο ποιθέντα μέλη. Η νέα έμεινε έκπληκτος, εκ της το ικανότητος αυτού και ιονίεμ Η τα όμως συνελθούσα, Εζήτησεν όπως συνοδεύσει αυτήν εν το Με το λίγα στην δοκιμάς, η συναυλία επέτυχε πληρέστατα. Με το λίγα στιγμάς, ο νέος μετενόησε δια την πράξη αυτού. Εν εθιμήθη ήταν τη σχολή, διό παρεκάλεσεν όπως μη κοινοποιήσει ουδενή τούτο. Υποσχεθεί ότι θα ήλχε το καθεκά στην εσπέραν όπως γυμναστό συνομού, του θόπερ ή το ίσ, εκ των κυριωτέρων σκοπών της νέας. Την εσπέραν εκείνην έμειναν λία αργά, ευθυμούντες εν το οικίματι τούτο. Εν το οικίματι όμως του Γεωργίου γινήτης, ανησύχη διά την τόσιν αυτού αργοπορίαν. Αυτή εξήλθε του οικίματος, αναζητούσα αυτόν, ανα τα καφενεία, όπου μάλλον εσύχναζε. Μη να αναέυρη αυτόν, επέστρεψε λυπημένη, αναμένουσα ανυπομονω την επάνωδον αυτού. Ο Γιώργιος επέστρεψε κατά την χαρά βγήν, κατευχαριστημένος δια την γνωριμίαν τάφτην και ουδενή ουδέν αναφέρον περί τού. -του. Επέστρεψε δε πάλιν δια της αυτής αμάξης, ώστε ουδέν η δινήθη να ούτε των αριθμών της οικίας, ούτε την οδόν. Η άμαξα αυτή καθεκάστηνες πέραν θα ήρχε το ή να παραλαμβάνει τον Γεώργιον εκ του οικίματος αυτού. Την επόμενη ημέραν, μόλις έφτασαν η ορισμένη ώρα, η άμαξα έφτασε και επέβη επ' αυτής. Με το λίγον δε διαδιαφόρων οδών, τας οποίας ο Γεώργιος ούτε γνώριζεν, ούτε έστρεφε την προσοχήν αυτού, αφήκοντο πάλιν εις το αυτό οικύμα. Τα προγυμνάσματα πάλιν εξικολούθησαν, ως και άλλοτε, τα δε επί της επιδόρπια, άφθονα και κάλλιστα. Ο νέος έριξα το λίγον κατ' λίγον να εξοικιούται προς το μέρος τούτο και προς την Ζιλιὲτ εις τη των βαθμών, ώστε εσπέραν την αυτή πάντα τα περί αυτού. Εξον ουλιατα ούκο λίγον ευχαριστήθη, βλέπουσα ότι και εις τους Παρισίους των αυτών θρίαμβων ήθελε καταγάγει, και ήρξα το φοβουμένη μη γνωριστή και άλλος εποφελήθη της μουσικής ιδιοφιλίας του νεανίου. Παρεκάλεσε λοιπόν αυτόν, όπως με εις το υπαυτής κατεχόμενον διαμέρισμα ορίσασα δι' εν δωμάτιον. Ο νέος ευρίσκον εντάφθα πλέον όλην αυτού την άνεσην, μετεκομίστη εντάφθα. Μη φροντίζον πλέον περί άλλου, παρά μόνον περί του αυλού αυτού, δια του οποίου καθεκάστινες πέραν συνόδευε την κλειδοκυμβαλίζουσαν Ιουλίέταν. Δεν είχον παρέλθει πολλές ημέρες, ότε η εν το πρώτο οικίματη υπηρέτρια, η Λίαν ευχαριστήσασα την την, μετακομίστηκε αυτή εντάφθα, αναλαβούσα τα καθήκοντα της υπηρετρίας. Αυτή, και τι εφαίνετο, ότι Λίαν εν ενδιαφέρετο περί του Γεωργίου, Ούτως όμως ουχήμωνον δεν έλαβε ουδεμίαν υποψίαν περί τούτου, αλλού δεν ποτέ αυτήν. Ούτω λοιπόν είχον παρέλθει αρκεταί ημέραι, αφότου ο Γεώργιος έζη πλέον μετά της Ιουλιέτης, λίαν ευχαριστημένος εκ της τύχης αυτού. Ιουλιέτα αφετέρου, Βλέπουσα ότι το δυνατόν πλέον να εξέλθει με ταυτού ει επίσημων συναυλίαν, μεί우σα δε και πολύ πλουσία, ώστε να δίνεται να ανθέξει στα τα έξοδα ταύτα, απετάθη προς τον Διευθυντήν, ενό έκ των μεγάλων καταστημάτων όπου εδίδοντο συναυλίε, Ισόν και κοινοποίησε τα πάντα. Ο διευθυντής είπε ότι θα παραχωρήσει αυτή στην αίθουσα και άπαντα τα έξοδα, εζήτησεν όμω όπως ακούσει τουλάχιστον την εκ των προετοιμασθέντων τεμαχίων. «Μάλιστα», είπε η Ιουλίέτα, «αύριον το εσπέρας κατά τρεις, θα σας αναμένω». Θα σας συστήσω ως εξ μου, προ λίγου αφιχθέντα εκ μασαλίας. την συνοδείαν, σου έχω προετοιμάσει το έτερον δωμάτιον, οποία συγκοινωνεί μετά την ως θύρας. Κατά την ώραν, ότε ημείς θα παίζομεν, η πυρέτρια θα έχει την φροντίδα να ανοίγει ο λίγων την θύραν, ή να ούτω ευκρινέστερον ακούονται όλα τα τεμάχια η ορισμένη ώρα επέστη. Η Ιουλιέτα είχε προειδοποιήσει πάντα εις την δίθεν υπηρέτριαν. Εις δέ των Γεώργιων είχεν είπη ότι την εσπέραν να αφήκε το εκμασαλίας ο εξάδελφος αυτής, ώστις θα διέμενε επί μίαν μόνον εσπέραν. Διό παρεκάλλει όπω όπως έλθει αρωγός προς αυτήν και ευχαριστήσωσήν αυτόν το καταδύναμην. Ο Γιώργος εδέχθη με τ την παράκληση αυτής. Σκεφτείς ότι επειδή ο ξενός μόνον μίαν εσπέραν θα διέμεναν, επομένως ουδής φόβος υπήρχε. Αφετέρου δε ούτω τόσον είχε συνδεθεί με ταυτής, ώστε δύσκολον ήτο αυτό πλέον, όπως λυπήσει αυτήν, εις οποία οποίαν τόσας χάριτας όφηλεν, η Ιουλιέτα είχε κατακτήσει πλέον αυτόν. Δεν παρήλθε πολύς χρόνος και η δού οχι μάτι σιρόμενον υποδύο λαμπροτάτων ύπων εσταμάτησε προς τη σικιαστάφτης. Η Ιουλιέτα συγκεκινημένη και πλήρης προσπεπιμένης χαράς παρουσιάστη προ του εξαδέλφου αυτής. Ισπάστησαν αλλήλου, και οι εις την ενθα η τράπεζα ή το έτοιμοι. Ο Γεώργιος εσυστήθη ως φίλος και διδάσκαλος της μουσικής. «Α!» είπε Χαίρω επί τη γνωριμία ταύτη επειδή αγαπώ λίαν να στεναστρέφω μετά των μουσικών νες, ή την εισιν ευγενέστερη και ευαισθητότερη των ανθρώπων ή την δια της μουσικής εξυψούν των άνθρωπων εις των ιδανικών εκείνων κόσμων. ενθα θα ε, και ε ανθρώπινη μοχθηρία δεν ευρίσκουσιν ηχό. Βεβαίως, ο ευγενέστατος Κύριος Θέλει με τιμήσει τη κατά την εσπέραν τάφτην διατυνός μουσικού τεμαχίου. «Βεβαιότατα», απεκρίθη ο νέος και απλίστος επιτέθησαν επί των επί «Θέλω να είδω οποίας προόδους έκαμε και οι εξαδέλφοι μου εντάφθα εις Παρισίους. «Α, είναι τρέλα», είπεν ο Γεώργιος. Εν τω μεταξύ δε τούτου, η ακολουθία του διευθυντού είχε καταλάβει το οριστέν δωμάτιον. Αναμένουσα ακαθέκτος την έναρξη της μουσικής. Η Ουλιέτα εκαθέστη με τα χάριτος πρωτου κλειδοκυμβάλου. Ο δε Γεώργιος έθηκε τα σχήρας επί του αυλού. Επεκράτησεν άκρα η γη, και εν το άμα ήρχισαν να ακούονται οι της μουσικής. Εν αρχή η Ιουλιέτα έκαμε το μικρόν ανάκρουσμα. Κατόπιν δε ήρξα το και ο Γεώργιος ακολουθών λίαν εν τέχνος. Ο δε ιστάμενος και χινός, Όπιστεν αυτόν, δεν είναι δύνατο να εννοήσει πού ευρίσκεται. Το χρώμα του προσώπου αυτού εις έκαστον τόνον ήλαζε και ούτε μεν ενθουσιών, ούτε δε μελαγχολών επί διάφορα σημεία εξωά αυτού. Είναι εξέσιον, είναι θείον είναι υπεράνθρωπον, είπεν. Ουδέποτε ανθρωπήν η ακοή έχει ακούσει τι αυτήν μεγάλοπρέπεια μουσικής. Κρίμα είναι ο θησαυρό ούτος να είναι και κρυμμένο εντάφθα. Αύριον, αύριον, αύριον η συναυλία, είπε διακοπής άμα, παρά τη νέας, επισκοπώ όπως προλάβει αυτόν και μη εννοήσει τα τεκτενόμενα ο Γεώργιος. Αλλιεντός του δωματίου, οχι ο λιγότερον αυτού εθαύμασαν, ούτι παρολίγον θα εισήρχοντο, όπως συγχαρώσουν αυτούς. Αλλά μόλις εκρατήθησαν, Σκεφθέντες ότι δυνατό ήταν να ματαιωθώσει πάντα. Η ώρα παρήρχε το. Ο δε δίθεν εξάδελφος της Ιουλιέτης όφιλε να αναχωρήσει. Δεν δύναμε, λέγει, να αποχωρήσω τόσον ταχαίως μετά την ευτυχή γνωριμία νημών. Αλλά και αύριον θα είμαι εδώ. Δεν αμφιβάλλω δε ότι έτη καλύτερον θέλωμεν διέλθει την εσπέραν. Με τα ταύτα, αφού επανελήφθησαν ελήφθησαν έτη την άτεμάχια, το εν ιδίτερον του ετέρου, ο διευθυντής ανεχώρησε πλήρης εντυπώσεων, υποσχεθείς ότι και την εσπέραν ταύτην θέλει τους επισκεφθεί. Όλην την ημέραν εκείνην ο διευθυντής ή το αφηρημένο. Συλλογιζόμενος μόνον περί των τεμαχίων εκείνων Περί του ύψους και της δυνάμεως της μουσικής Της οποίας είχε να ακούσει τα ταύτα και οι δημοσιογράφου, Οι οποίοι λίαν προθήμως υπεσχέθησαν να προσέλθωσιν την εσπέραν εκείνην προ ακρόαση των τεμαχίων κατά δέ την οριστή ώραν πάλιν τα πάντα ήσαν έτοιμα, έτι λαμβρότερον ή πρότερον. Πάντες είχον λάβει τα αυτών. Ο δε διευθυντής την φοράν ταύτην είχε συστήσει αυτών και την άεκ των εξοχωτέρων δημοσιογράφων των Παρισίων. Μετά τα συνήθειες συνδιαλέξεις η Ιουλίέτα πάλιν πρώτη εκάθισε πρώτου κλειδοκυμβάλου. δε και ο Γεώργιος, εξαγαγών των αυλών αυτού, ή τα ήρξαντο αμφότεροι παίζοντες μετά το σάφτισι δίτητος και χάριτος, ώστε και του μάλλον αναισθήτου η καρδία θα εδονείτο μέχρι μηχετάτων. Τόσο δε λαμπρός συνεφώνει το κλειδοκύμβαλον μετά του αυλού, ώστε το ένιονί Ιωνί απαιτέλει αναπόσπαστον μέρος του εταίρου. Ο δημοσιογράφος δεν εγνώριζε πώς να εκφράσει τα εντυπωσει του. Η φαντασία του εστήρευσε πλέον. Οι πόροι... Πώς θα η δύνατο επαξίω να παραστήσει εις τους αναγνώστας αυτού την ικανότητα του νέου και το υπέροχον της συμφωνίας εκείνης. Είσαν ευχαριστημένοι να συνεχίσουν την ευχάριστον ταύτην συναυλίαν επάπειρον, λησμονούντες άπαντα τα του κόσμου αγαθά, αλλά γνωρίζοντες ότι ούτως ουδέν θα ωφελούν του, ειναγκάστησαν να απέλθωσιν. «Και τι με τα Το εις πέρας της Κυριακής, δηλαδή μετά έξι ημέρας, θέλω επιστρέψει», είπε ο διευθυντή. «αναχωρών και δεν αμφιβάλλω ότι θέλετε με τη μίση πάλιν δια τεινών εταίρων τεμαχίων, δια την εορτήν της γεννήσεώς μου. Θα έχουμε προσκεκλημένους και εβαρίθμους τεινάς φίλους μου, εκ των οποίων η πλήστη την επομένην θέλουσιν αναχωρήσει. Ο Γιώργιος ο εδίστασεν, αλλά η Ιουλίέτα δι' τρόπου εινάγκασεν αυτόν να υποσχεθεί τούτο. Ούτω δε ανεχώρησαν, προετοιμάζοντα την μεγάλην συναυλίαν ή της θα ειδίδετο εν μεγάλο καθιδρύματοι. Πάντες έδειξαν κατά αυτό το διάστημα την μεγαλυτέραν αυτών ενεργητικότητα. Οι δημοσιογράφοι είχαν γράψει άρθρα επιμήκη για τον οποίο απεθέουν αυτούς. Εξ δε η στόμα διεδόθη η φήμη αυτών εις ολοκλήρους τους Παρισίους. Μόνον τα πρόσωπα ουδής εγνώριζε. Τα εισιτήρια Ήδη επολούντο με τα μεγίστης ταχύτητος, εις υπερβολικά. Λίαν υπερβολικάς. η δε Ιουλιέτα μετά του Γεωργίου Περιόδευον κατά το διάστημα τούτο τα περίχωρα των Παρισίων. Την επομένη ημέρα έπρεπε να δοθεί η συναυλία. Η Ιουλιέτα έσπευσε μετά του νέου να επιστρέψωσε πλέον εις Παρισίους κατορθόσασαν να προφυλάξει τον νέον διεπιτιδίου τρόπου από παντός απευταίου, ο περί δύνατο να συμβεί, τα διατρέχοντα. Την ημέραν εκείνη. αναπαυθέντες, επανέλαβον άπαντα τα τεμάχια, να ήθελον παίξει και ήτα εξετύπωσαν πρόγραμμα, οπερ αφθορεί εις μοιρία αντίτυπα διενέ με το εις πάντα ερχομένους δια την συναυλίαν ανακροατά. Με το λίγον δε παρουσιάσθη και ο διευθυντή μετά την όν αυτού φίλων. Όπως γνωστοποιήσει αυτή την ώραν καθήν θα ήρχοντο και οδηγήσει αυτούς εις το ορισμένο μέρος της διασκεδάσεως εν θα ήσαν συνηθρισμένοι οι φίλοι εξαιτία αυτού. Με το λίγον δε ανεχώρησε προς διευθέτηση της εναυλίας. Ήδη το πλήθος είχε καταλάβει τα στέσεις. Ώρα δε της ανάρξιος ορίστη η ενάτη. Συνοστισμός και οθισμός μέχρις ασφιξίας παρά την θύραν του καθιδρύματος πάντων των μη κατορθωσάντων όπως εγκαίρωσε φοδιαστός ιδιαισιτηρίων. Η Ιουλιέτα είχε ενενδυθεί λαμπρός. Το αυτό δε κατά την συμβουλή αυτής έπραξε και ο Γεώργιος, ο οποίος υπήκουε πλέον μηχανικός αυτή μη δυναμένος να αρνηθεί ουδέν, αφού η υπόθεση είχε καταντήσει ιστιούτο τη σημείον. Επί της κοινής είχε τεθεί κλειδοκύμβαλον αρίστης ποιότητος και ήδη ανυπομόνος πάντες περιέμενον την άρση της αυλαία. ότι ο διευθυντής οδήγησεν αυτούς εφαμάξει εκ της οπιστίας στήρας του καθηδρήματος, επί της κοινής και έγνωστοποίησεν ότι όφιλον πλέον άμα τη άρση της αυλαίας να επιδείξωσε στο παρευρισκόμενον πλήθος την ικανότητα αυτών. Η Ιουλίέτα έτρεμε σύσσωμος. Εν τω μεταξύ η αυλαία ήρθε και το πλήθος προδιατεθειμένων ήδη εκ των εφημερίδων και εκ διαφόρων λογομαχιών ήρξα το χειροκροτούν. Η Ιουλίέτα εκάθιτο το κλειδοκυμβάλου. Ο δε Γεώργιος πλησίων αυτής έτιμος ή να συνοδεύσει αυτήν. Με το λίγον επεκράτησε νεκρική σιγή. Πάντες ανέμενον έκτακτον τί δια την εσπέραν εκείνην. Όπως δε συνήθως συμβαίνει, ευρέθησαν και την εσπέραν ταυτίν ουχίο λίγη ή την εσ, επί τη θέα των νέων απόλεσαν πάσαν ελπίδα περί της επιτυχίας της συναυλίας. Δεν ήργησαν μάλιστα να κατακρίνουν αυτούς πριν ετιαρχίσουν τι. Αυτός ο διευθυντής και οι εφημεριδογράφοι οι τόσων διατυμπανίσαντες την ικανότητα αυτών, κατελήφθησαν και αυτοί υποφόβου, βλέποντα βλέποντες την απαιτητικότητα των παρισινών. Είς μάλιστα αυτόν διλότερος. Δεν έκρινε κακόν δια κάθε να λάβει τι αυτήν θέση εκ της οποίας η δραπέτευσης εν ανάγκη να είναι εύκολος. Ήδη είχαν αρχίσει το πρώτον κατά το πρόγραμμα τεμάχιων εν το άμαδε ο τε διευθυντής και οι δημοσιογράφοι έλαβαν θάρρο. Εκ πρώτης αίτια αφετηρίας οι μέτερη μουσικοί αφύρπασαν τόσον τας ψυχάς των ακροατών αυτών, ώστε ούτε οι κεχινώτες εθαύμαζον ταύτην τη γλυκύτητα της ιδιορρυθμου μουσικής. Με το λίγον δε, ότε ήρχισαν διάφοροι αλλαγέ των τόνων, εμπνέουσε ισπάντα πάντα ακροατήν άπαντα τα αισθήματα, Άγουσε δε και φέρουσε την ψυχήν αυτών, ως πλοίον εν το ανοιχτό πελάγι, τυπτώμενον υπό τον ανέμον, άνευ και βουλήσεως. Ήρχησαν να αισθάνονται τόσον ζωηρό την δύναμην αυτών, ώστε ιστάνοντο την στενότητα του σώματος. Όπερ δεν είναι δύνατο να περικλήσει την εκταθήσανή ήδη ψυχήν, την οτε μεν ιστοαπέραντον, εις το Οτε δε περικλειωμένην ιστοστενόν το εν διέτημα, το σώμα. Οι ευαισθητότεροι ήρχισαν ως να δακρύωσιν, Να οργίζονται, να μελαγχολώσει και ευθυμώσιν. Εν ενή λόγο, εφάνηκε ανίκανη να διευθύνωσει τα αισθήματα αυτών. Ευτυχώς το τεμάχιον ετελείωσε. Ραγδαία, δέο κεραυνός. χειροκροτήματα ακολούθησαν μετά την αποπεράτωση του τεμαχίου και ισχυρέ επεφημίε υπέρ των αμιμήτων του μουσικών. Επήλθε κατόπιν ισχυρός θόρυβος των κριτών σχολιαζόντων την ικανότητα του νέου, με ταυτούδε και της νέας. Ουδής ποτέ είχε να ακούσει τι ούτων θαύμα. Έξωθεν το πλήθος, επεθύμινα εισέλθει, πλην η αγρυπνόσα αστυνομία το κατεκράτη και τη μεταδυσκολίας, ο διευθυντής, οι δημοσιογράφοι παρευθείς προσέδραμον έδραμον ή να συγχαρώσει αυτούς. Ο Γεώργιος ελισμόνησεν ότι ευρίσκετο εις εορτήν γενεθλίων, ουδέε σκέπτετο το πώς ευρέθη εν τάφθα. Ο Μέγας Όχλος ο λίγον εφόβησεν αυτόν, αφετέρου όμως η μεγάλη ευρίσκεται ει εορτην γενεθλιων ουδεε σκέπτεται το πως ευρεθη εντάφθα. ο μεγας ενεθάρινεν η μεγαλη τάξις πολυ ενεθαρινεν αυτον Με το λίγον... Ήρξα το το δεύτερον τεμάχιον, Ήταν το τρίτον, το τέταρτον και τα λοιπά μέχρι τέλους. Έπαιξαν μετά το σάφ της και πρωτοτυπίας, ώστε πάντες οι ακροαταί βρίσκοντο πλέον εις νευρική μόνον κατάστασιν, μείοντες κύριε αυτόν. Εις Προσεφέρθησαν υπό το ακροατηρίο εν μέσω μεγάλων και ενθουσιωδών επιφημιών, παμπληθή στέφανη, αν κατά τότε των πλούτων και το έντεχνον τη κατασκευή. Είχε τελειώσει η συναυλία, και όμω το πλήθο δεν απεχώρη. Επιθυμούσυν, όπω επαναληφθώσει τουλάχιστον την ά εκ των τεμαχίων το δε εξοπλήθος ανέμενεν ή να κενωθεί η αίθουσα και εισέλθωσιν επειδή ήλπιζον να επαναληφθεί η αιθουσα και σελθωση επειδη χάριν αυτών. Ο διευθυντής όμως προς προλαβήν παντός απευκταίου, δια της οπιστίας θύρας μετά τηνών άλλων φίλων, οδήγησεν αυτούς εις το οίκημα αυτών, ένθα, Μέχρι πρωίας διασκέδαζον πίνοντες και τρώγοντες τα πλέον κάλλιστα και εξέσια προϊόντα της εφηλίου και ούτω εορτάζοντες την γενέθλιον ημέρα του δίθεν εξαδέλφου τη της Ιουλιέτης. Το πλήθος ήξα το αποχωρούν εννοήσαν την φυγήν των μουσικών. Ημέν Ήσαν κατευχαριστημένοι επειδή οι να παραβρεθώσιν εν τη συναυλία ή δε καταλυπημένοι. Δια να δε ζήτουν διαφόρους πληροφορίες παρά των παρεβρεθέντων εν το θέατρο. Την επόμενη ημέραν εφημερίδες έγραψαν περί τούτου όσον είτο δυνατόν καλλιεπέστερων και εφελκυστικότερον. Αλλά δεν υπήρχε ανάγκη πλέον, διότι ολόκληροι οι Παρίσιοι γνώριζον ημέν εξ ακοής ιδέε ως αυτόπτε μάρτυρες της ικανότητος των μουσικών. Μετά δύο ημέρας, ανοιγγέλετο και πάλιν η Δευτέρα παράσταση και ήδη η αξία των εισιτηρίων ειφξήθη εις απίθανον τιμήν. Ευρέθησαν δε και μεταπολιτέ τα πολυτέ, εκέρδησαν πολλά εκ τούτου. Πολλοί από πρωία έτη ανέμενον παρά την θήραν, είναι μία απολέσωση την θέση αυτών. Την φοράν ταύτην και εκ των περιχώρων αφήχθη ούκο λίγον πλήθος περιέργων. Είναι αληθές ότι η συμφωνία αυτή δεν είτο τόσον υπεράνθρωπος, αλλά είχε το ιδιόρυθμον, φυσικών, αφελές και υψηλών, στοιχεία, ον το εστερημένη η Γαλλική μουσική, ούσα κατά τους χρόνους εκείνους. Αφετέρου φύσι. Ο γαλλικός χαρακτήρ έζητη την πρωτοτυπίαν, το ιδιόρυθμον και νέων. Ταύτα δε πάντα έβρισκε εις αυτούς και ειδού, διατι τόσο ενθουσιοδός υπεδέχθησαν αυτούς. Οι νέοι μουσικοί την φοράν τάφτην οδηγήθησαν πάλιν υπό του διευθυντού και ακολουθούμενοι υπό πολλών αιτιαμαξών. Η οπιστία όμως θύρα τάφτην την φοράνει το πλήρης. Ούτε είχον εννοήσει ότι εκείθεν θα εξήρχετο, ώστε πολύ ήθελον να ίδωσιν αυτούς εκ του πλησίον, ιδίαδε όσοι δεν είχον πετύχει και πάλιν εισιτηριών. Ο Γεώργιος πλέον εγνώριζεν ότι επορεύεται η συναυλίαν, αλλά το χρυσίον, το οποίον προσέφερον αυτό, τάχιστα έκαμεν αυτόν να λυσμονήσει τον όρκον αυτού. Διό, την φοράν τάφτιν, είχε προετοιμάσει πάντι έτερα τεμάχια, έτι καλύτερα των προτέρων, την φοράν τάφτην θα έπαιζε και το γνωστόν της Μαρίας Άσμα, όπερ «Μαρία, σ' αγαπώ». Θα έπαιζε τον αποχωρισμόν αυτού από της Μαρίας, τας εντυπώσεις εκ της παραστάσεως του φαύστου και τόσα άλλα υψηλά έργα, προσιτά μόνον εις έξοχα πνεύματα. Ήδη πάντων η καρδία έπαλεν, ευρισκόμενον εις την ανυπόμονον εκείνην ελπίδα. Καθήν της αποστιγμής η στιγμήν περιμένει να είδη τυποθητών, εξού εξαρτάται η ζωή, το μέλλον αυτού. Το ακροατήριον είχε αρχίσει να ταράσει η, έρετε, έρετε", εσ... η αυλαία, πάντες δε ήχον εστραμένη άπασαν αυτόν την προσοχήν επί της κοινής. Οι κούστησαν τρομερέτινες φωνές. Φωτιά! Φωτιά! Πάντες γέρθησαν προσπαθούντες να εξελθώσιν. Ευτυχώς τα παράθυρα και αιθήρα ήσαν μέγιστε. Ο δε όχλος έσπευσαν σύσσωμος φεύγων και ζητών σωτηρίαν, χωρίς να εξετάσει πού εξεράγει η πυρκαλιά. Πολλοί κατεπατήθησαν. Άλλοι έπεσαν ασφικτιώντες, αλλά το πυρ δεν είχε διαδοθεί η έτη. Εκ της οπισθίας, Τινές των κακούργων, Φθονούντες το κλαίο στων νέων, Αφετέρου δε των πλούτων, Των οποίων ήθελον να αποκτήσει Και την αεργίαν, Της οποίας εγένετο πρόξενη, Δια της ηρωής του όχλου, Μόνον εκεί επέτυχον, Ήνα εκ της οπίσθεν πλωδράς, Πυρπολίσωση το κτίριον, Του οποίου η αυλαία, το ήδη παρανάλωμα του πυρό. Η Ιουλίέτα διανεξηγεί του τρόπου ευρέθη έξω του κινδύνου. Ο Γεώργιος, όμως, ήδη το εντός των φλογών. Ουδείς ετόλμα να σώσει αυτόν, διακινδυνεύον την εαυτού ζωή. Ο θάνατος πλέον ή το βέβαιος. Εφλόγες, επλησίαζον, και ήδη, ω έτρεχε τίδε κακή σε ζητών βοήθειαν. Εν τω μεταξύ όρμησε δια των φλογών, αλλά πάρα αυτά αναφλεγή έπεσεν επί των φλογών. Τετέλεστε, θα έλεγε νόβλεπων την κάρδιον ταύτηνη σκηνή, αλλά ουδείς ή το προσέχον εν την ταραχή τάφτη. Εν τη τρομερά όμω και απελπιστική στιγμή εφάν η γυναικεία της μορφή ή τις ρυφθίσα φλόγα. φλόγας, εξήγαγεν αυτόν, ανεφλεγίσαμεν και αυτοί, αλλά τάχιστα ελευθερωθήσα πάλιν εκ των φλογών παντελώς γυμνή. Η γυνή αυτή ή το πάλιν η αυτή γυνή είναι είδομεν επιβαίνουσαν κατά πρώτην φοράν του τροχιοδρόμου μετά του Γεωργίου, η το υπηρέτρια αυτού εν το πρώτο ενδιατήματι, η ανησυχήσασα το σύτον δια την πρώτην αυτού αργοπορίαν και η τη ενήργησε να προσληφθεί ως υπηρέτρια και εν το νέο αυτού κατοικητήριο. αυτή μετά την αναχώρησεν αυτών εις την συναγλίαν, περιέμενεν ης μίαν αγωνίαν του καθηδρίματος. Αυτούς και περί το τέλος, εν σπουδή επέστρεφεν τα ίδια.